Υπότιτλοι podcast Και εκεί που πιστεύατε ότι το ιστορικό podcast σταμάτησε να βγαίνει, με μια μεγάλη καθυστέρηση, ξαφνικά, καινούριο επεισόδιο. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμας Μαρούνις, κοντά σας για το 20ο επεισόδιο του podcast του νηστεριού. Καλή σας ακροάση. Κυριακή λοιπόν 4 Μαΐου σήμερα, ε, Κυριακή του Θωμά, Θωμά στη σπίτι για τα, λοιπά και τα λοιπά. Ε, Πολύ όμορφη μέρα και τις τελευταίες μέρες και τι επόμενε ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Ε, βγείτε όσοι ακούτε σήμερα το podcast για ένα ποτάκι, για ένα καφεδάκι και οτιδήποτε. Ε, και εγώ θα βγω, θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά για την ώρα είπα πρώτα να κάτσω επιτέλους και να κρατήσω την ε, υπόσχεσή μου και να φερθώ σωστός απέναντι στους ακροατές του podcast αυτού και να ανασκουμπωθώ επιτέλου, να βγάλω το ρημάδι το 20ο το podcast το οποίο και ακούτε. Πέρα από την πλάκα, πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να μείνω πιστός ε, στην αρχική μου δέσμευση ε, του να βγαίνει καινούργιο επεισόδιο κάθε δύο εβδομάδες αλλά λίγο μια κάποια ολιγορία που θα παραδεχτώ ότι ε, έχω. Ε, λίγο κάποιες ε, υποχρεώσεις με τη σχολή, με διαβάσματα, ειδικά τώρα που έρχεται το πτυχίο σιγά σιγά δεν υπάρχει και πολύ άνεση έτσι να είμαστε χαλαροί ε, Σύντο γεγονό ότι πέρασα μια γρίπη Η οποία για ένα μήνα με άφησε με βραχνή φωνή Και δεν μπορούσα να γράψω τίποτα απολύτω. Ε, εντάξει, ήρθε λίγο πιο μετά Το podcast βεβαίως δεν σταματάει σε καμία περίπτωση ε, Συνεχίζει, θα δούμε πώς θα το βολέψουμε Και κατά τη διάρκεια της θητείας Που έρχεται του χρόνου αλλά θέλω να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι μαζί σα για όσο περισσότερο χρονικό διάστημα ε, μπορώ να την κρατήσω ζωντανή και ευχάριστη, όπω τουλάχιστον εισπράττω από τα δικά σα σχόλια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη σημερινή θεματολογία. Να βάλουμε πρώτα ένα τραγουδάκι από του Backchairy. Είναι μπορική μπάντα, η οποία πρόσφατα διέθεσε κάποια κομμάτια τη για Potshave χρήση. Είναι το κομμάτι Sorry, όπω πάντα από το Potshave Music Network. Ξεκινάμε με αυτό και σε λίγο θα μπούμε στα θέματα μα. Oh, I had a lot to say Was thinking of my time away I miss you when things weren't the same Cause everything I'm sorry I'm bad, I'm sorry I'm blue I'm sorry about all the things I said to you And I know I can't take it back I love how you kiss, I love all your sounds And baby the way you make my world go round And I just wanted to say This time I think I'm to blame It's harder to get through the days You get older and blame turns to shame Cause every I all your sounds And baby, the way you make my world go round And I just wanted to say I'm sorry Every single day I think about how we came all this way The sleepless nights and the tears you cried It's never too late Από τους music λοιπόν, το πρώτο θέμα το έχουμε σχολιάσει και από το blog και από εδώ πέρα αρκετέ φορές αλλά είναι ευμετάβλητο, έτσι δυναμικό και χρήση τακτικής επίσκεψης ε, Μιλάω για την ελληνική podcasting σκηνή, την ελληνική podcasting κοινότητα Δεν είναι μόνο τον ιστέρη podcast από τα κλασικά, από τα τακτικά ε, ελληνικά podcast που έχει ατρανίσει λίγο τον τελευταίο καιρό, είναι και αρκετά ακόμα. Το Vichy Potts, το Vipane Trading, οι Weekend Geeks. Ε, Βεβαίω, όχι ότι τα παιδιά που τα κάνουν βαριούνται, απλώ έχουν υποχρεώσει, όπω είχα και εγώ. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό τον τελευταίο καιρό, έτσι τα επεισόδια είναι λίγο πιο ωραία. Παρ' όλα αυτά, δεν τοούμε γιατί βλέπω ότι υπάρχει νέο αίμα στην ελληνική podcasting κοινότητα, στην ελληνική podcasting σκηνή. Ε, υπάρχουν νέα podcast ε, τα οποία τα παράγουν παιδιά γνωστά από τα blog του, ε, παιδιά τα οποία έτσι έχουν μερά και έχουν γούστο και αποφάσισαν να αλερώσουν λίγο τα χέρια του, να φτιάξουν ε, κάποιε προσπάθειε οι οποίε να ικανοποιούν και του ιδίου και του ακροατέ του, σαν αποτέλεσμα, τόσο ποιοτικά όσο και από θέμα περιεχομένου. Και πραγματικά τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα με χαροποιεί ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις νέες προσπάθειες έχουν συνέχεια και συνέχεια όπως λέει και ο Πάρης, δηλαδή έχουν μια καλή συχνότητα όσον αφορά τις καινούργιες εκπομπές. Νομίζω ότι την δυναμική των εναλλακτικών media στην Ελλάδα την ε, κατάλαβε η κοινωνία μα τον τελευταίο καιρό. Ε, ακούστηκαν πολύ τα διάφορα blogs κτλ. Πλέον όλοι οι Έλληνε ή οι περισσότεροι Έλληνε γνωρίζουν τι πάνε να πει blog. Τώρα απλά το επόμενο βήμα είναι να του μάθουμε τι σημαίνει podcast. Γι' αυτό το λόγο ε, προσπαθήστε, όσοι ασχολείστε τουλάχιστον, να επιμορφώσετε του γύρω σα, να του ενημερώσετε για το τι είναι ένα podcast, ε, να του βάλετε να ακούσουν ένα-δύο, να ψάξουν, να βρουν podcast του ενδιαφέροντό του και ελληνικά και ξένα. Ε, εντάξει παιδιά όσοι από σας μπαίνετε τώρα στο χωρό συγχαρητήρια για την προσπάθεια ε, συνεχίστε έτσι και ό,τι χρειαστείτε θα μας βρείτε δίπλα σας στο χώρο του podcasting δεν υπάρχει περιθώριο για ανταγωνισμό και όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό καλά θα ήταν να σταματήσει τώρα όσο είναι ακόμα νωρί. Και πάλι αγαπημένο του podcast, έχει να κάνει με την νέα τιμολογιακή πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όσον αφορά στα μαζικά μέσα μεταφορά και τι δημόσιε συγκοινωνίε γενικότερα. Από την πρώτη του μηνό, τα ακούσατε σίγουρα από του σταθμού, το ζήσατε όσοι χρησιμοποιείτε δημόσιε συγκοινωνίε. Αλλάξανε οι τιμέ των εισιτηρίων στα διάφορα μέσα. Πλέον δεν υπάρχουν ξεχωριστά εισιτήρια για κάθε μέσο, θα υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο των 80 λεπτών. Το οποίο θα το ακυρώνει ο επιβάτη στο πρώτο μέσο στο οποίο θα επιβιβάζεται, και αυτό θα ισχύει για μία μισή ώρα από την αρχική του επικύρωση για σχεδόν κάθε μέσο. Και βεβαίω υπάρχει και η μειωμένη του ε, έκδοση για φοιτητέ και άλλα προνομιούχα άτομα στα 50 λεπτά, και όχι στην μισή τιμή, όπω μα είχε συνηθίσει το Υπουργείο μέχρι τώρα, εν περιπτώσει. Ε, αυτά είναι τα νέα τα οποία θα υπάρχουν, και βεβαίως οι αντίστοιχε μηνιαίε και ετήσιε κάρτε. Διάβασα λοιπόν μία πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση στο PressGR ε, ενό ε, χρηστή, ο οποίο προτείνει το εξή. Όταν παίρνουμε ένα εισιτήριο ε, ενιαίο, γιατί πλέον όλα ενιαία είναι, είπαμε, και βγαίνουμε, τελειώνουμε ε, τη μετακίνησή μα, τελειώνουμε τη συγκοινωνιακή μα διαδρομή. Αν περισσεύει ακόμα ώρα, στο πλαίσιο τη μία μισή ώρα για την οποία ισχύει το εισιτήριο, να δίνουμε αυτό το εισιτήριο σε κάποιον άλλον ε, επιβάτη. Δηλαδή βγαίνω από το σταθμό του μετρό, τελείωσα τη διαδρομή μου, και όπω είναι ακόμα το εισιτήριο, μπορώ να το δώσω σε κάποιον άλλον να μπει να κάνει και αυτό στη διαδρομή του. Και αυτό στη συνέχεια σε κάποιον άλλον. Ε, οπότε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και άλλου με το δικό μα εισιτήριο. Ε, μ, αρέσει. μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Ταιριάζει έτσι με το όλο πνεύμα του από τη στιγμή που κάνω κάτι, α εξυπηρετήσω και κάποιον άλλον, να κάνω το καλό, να βοηθήσω κάποιον στην άνθρωπο. Ε, έτσι μια φιλοσοφία την οποία ασπάζομαι και αστερνίζομαι γενικά. Βεβαίω δεν γνωρίζω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμο, διότι οι περισσότεροι είναι αυτούλιοι στην Ελλάδα. Και κατά δεύτερον δεν ξέρω αν είναι νόμιμο και κατά πόσο ε, παραβαίνει τον νόμο και τον κανονισμό των ε, μέσων μεταφορά. Δεν νομίζω να είναι παράνομο, διότι ε, δεν εκτίδεται ονομαστικά το ειστήριο, δεν έχει το όνομά μας επάνω. Αλλά και πάλι διατηρώ την επιφύλαξή μου, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ε, εν πάση περιπτώσει, είναι όμω κάτι το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον και έτσι ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα και να ακούσω την άποψή σα για το τι πιστεύετε για μια τέτοια κίνηση. Υπάρχει βεβαίω πάντα ο αντίλογο, να το πούμε και αυτό, ότι θα δει το Υπουργείο ε, διαφυγεί στα κέρδη του και θα αυξήσει τι τιμέ. Ε, σίγουρα είναι και αυτό μια άποψη, γι' αυτό το λόγο εξάλλου και ζητάω και τη δική σα γνώμη. Όσοι έχετε σχόλια, μπορείτε να τα αφήσετε ή με audio comment, ε, γράφοντα δηλαδή ένα MP3 με το σχόλιο σα, ή γραπτά και στέλνοντάς το στη διεύθυνση της ε, εκπομπής, το νηστερυπαπάκι gmail.com ή αφήνοντας ένα γραπτό σχόλιο στο site της εκπομπής νηστερυpodcast.blogspot.com Πριν μπούμε στην ε, ιατρική θεματολογία για σήμερα, που νομίζω ότι θα σας αρέσει και θα τη βρείτε αρκετά ενδιαφέρουσα, ε, θέλω να σχολιάσω και ένα κοινωνικό θέμα. Λοιπόν, Θέλω να μιλήσω λίγο για την εγκληματικότητα. Ε, επαφορμή του γεγονότο που έγινε χτε στη Θεσσαλονίκη με τον ε, δραπέτη που μπήκε στο λεωφορείο και σκότωσε τον ε, οδηγό ε, του λεωφορείου, που ο άνθρωπο ήταν οικογενειάρχη, είχε παιδιά, σε δύο χρόνια βγαίνει στη σύνταξη κτλ. κτλ. Ε, εντάξει, τα πράγματα όλοι βλέπουμε ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ε, η εγκληματικότητα αυξάνεται, οι εγκληματίε γίνονται όλο και περισσότεροι, και Έλληνε και αλλοδαποί. Ε, δεν υπάρχει αρκετή προστασία, ε, ο κόσμο φοβάται. Με αποτέλεσμα βεβαίω να αυξάνονται τα διάφορα κρούσματα κοινωνική παθογένεια, να ξεκινάει η παράνοια στο μυαλό κάποιων ανθρώπων, έτσι, ας πούμε, οι οποίοι είναι και λίγο πιο ανήσυχοι σε αυτά τα θέματα. Και το γεγονό ότι δεν υπάρχει προστασία δεν το λέω για να ρίξω την ευθύνη σε καμία κυβέρνηση και σε καμία παράταξη. Είναι διαχρονικό το θέμα. δεν πάρει κάποιο ριζικά μέτρα και το μέσα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τέλο πάντων, ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα. Όλοι ακούμε στις ειδήσει στα κανάλια για μαχαιρογάλσίματα, πυροβολισμός, πιστολιές, λιστίες, όλα αυτά. Και λέμε πω, από κοίτα να δεις που καταλήξαμε, έχουμε γίνει χάλια το τελευταίο καιρό η ελληνική κοινωνία. Ε, πριν 20-30 χρόνια, ξέρω, 40, αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν. Ε, Και τα λοιπά, αλλά το παίρνουμε πολύ στο χαλαρό. Μόνο τη στιγμή. Που θα έρθει η εγκληματικότητα να χτυπήσει τη δικιά μα πόρτα ή την πόρτα κάποιου κοντινού μα προσώπου, γείτονα ή συγγενός τότε συνειδητοποιούμε το πραγματικό βάθο τη καταστάσεω. Και κατά διαβολική σύντοση, αυτό συνέβη σε μένα χτε. Γυρίζω το απόγευμα από το Μόλο που είχα πάει για μια δουλειά και κατά τις 4 ώρα εκεί που έμπαινα στο σπίτι μου, βλέπω ε, στη γειτονιά μου, στο δρόμο μου, στο δρόμο μου υπάρχει ένα κομμωτήριο ε, και βλέπω στο πεζοδρόμιο ο κόσμο, φασαρία, αναστάτω έγινε, Πριν από λίγο μπήκε ένας με ένα με κουμπόρι. Απείλησε τι ε, πελάτε και τους υπαλλήλους του υπαλλήλου του καταστήματο, πήρε τι πράξεις τη μέρα και έγινε καπνό. Εντάξει, ήρθαν βεβαίω ε, οι αστυνομικοί, τα παλικάρια κάνατε τη δουλειά του, καταγράψαν το συμβάν, κίνησαν τι διαδικασίε που έπρεπε να κινήσουν. Αλλά θέλω να πω, όταν συνειδητοποιήσει από πρώτο χέρι σε σένα ότι στον δρόμο σου, στο σπίτι σου, στην πολυκατοικία σου, στην κοινωνία σου μπορεί να σου συμβεί αυτό, μπορεί να σου βγάλει κάποιο πιστόλι ή μαχαίρι στο σπίτι σου, στην πιλωτή σου. Στο περίπτερο, στο κομωτήριο, στην επιχείρησή σου, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε, και ανά πάσα και στιγμή σε έρμεο του καθενό, ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο χαλαρά όπω τα βλέπουμε όταν βλέπουμε ειδήσει στην τηλεόραση ή όταν ακούμε το δελτίο εγκληματικότητα από το ραδιόφωνο. Μήπω λοιπόν ο μέσο Έλληνα δεν έχει στο μυαλό του την κατάσταση ακριβώ όπω είναι και τη βλέπει πιο άνετα και πολύ έτσι πιο ήρεμα. Και το σημαντικότερο, μήπω είναι επιτέλου καιρό να πάρθουν κάποια μέτρα και να λήξει οριστικά αυτό το θέμα. Διότι πραγματικά έχουμε καταλήξει μπρόγκο. Βγαίνει στον δρόμο και δεν ξέρει αν θα γυρίσει σπίτι ζωντανό, δεν ξέρει αν θα τα αν θα βρει κανένα μαχαίρι, αν θα βρει καμιά πιστολιά. Και βεβαίω το πρόβλημα επεκτείνεται και πέρα από αυτά. Ε, λένε, ξέρω εγώ, σήμερα μεγάλο μέρο του ελληνικού πληθυσμού, ο Τάδε ξέρω εγώ είναι Αλβανό, ο είναι Κλέφτσο, ο Τάδε είναι Βούλγαρο, μαφιόζος, και πάει Δεν έχω κάτι με του ανθρώπου, διαλέγω δύο εθνικότητε στην τύχη. Ε, αυτό γιατί γίνεται. Διότι κάποιε μεμονωμένε περιπτώσει. Τέτοιων μεταναστών, οι οποίοι είναι κυρίω λάθρομετανάστε, επιδίδονται σε εγκληματικέ ενέργειε και τελικά δεν υφίστανται τι κυρώσει που προβλέπει ο νόμος. Το αποτέλεσμα είναι ο πληθυσμό να αισθάνεται ανασφαλή και να γενικεύει και έτσι να παίρνει η μπάλα και να στιγματίζονται και όλοι οι συμπατριώτες αυτών των μεταναστών, οι οποίοι νόμιμα και μόνιμα έχουν έρθει και κατοικούν στην Ελλάδα, είναι οικογενειάρχες άνθρωποι, στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο, δουλεύουν για να βγάλουν το ψωμί του, πληρώνουν τι εισφορέ του ελληνικού ελληνικό κράτος. Και το αποτέλεσμα είναι να γινόμαστε σαν κοινωνία όλο και περισσότερο ξενόφοβοι, μισαλόδοξοι, ρατσιστές και να δημιουργούνται έτσι διάφορα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Είναι μεγάλη κουβέντα, είναι πολύ μεγάλο το θέμα και σκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Πραγματικά θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, της εμπειρίας σας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρόκειται φοβάμαι να λήξει τώρα τελευταία και μάλλον θα γίνει πολύ χειρότερο πριν να βελτιωθεί. Οκ, okay, αρκετά πέσαμε, να ανέβουμε λίγο Πριν να ξεκινήσουμε με το σημερινό ε, ιατρικό θέμα Το οποίο θα έχει να κάνει με παχυσαρκία και βαριατρική χειρουργική ε, Και πώς αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία χειρουργικά γενικότερα Να βάλουμε άλλο ένα κομματάκι πάλι από το Pods Music Network ε, Από τους Sons Daughters το Δενές Θα τα και τα λέμε αμέσως μετά Και τη σαρκία, λοιπόν και χειρουργικέ επεμβάσει για την αντιμετώπιση τη. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο ε, εμπνεύτηκα από μια κουβέντα που έχω αυτέ τι μέρε με τον Πάρη τον Αποστολόπουλο από του Weekend Geeks και τον ευχαριστώ για αυτό. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί πολλού διότι γίνεται μεγάλη έτσι κουβέντα για τι ε, χειρουργικέ επεμβάσει που μπορούν να βοηθήσουν κάποια άτομα έτσι λίγο υπέρβαρα να χάσουν κοιλά κτλ. Και, και νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξέρει ο κόσμο δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αν κάποιο έχει 5-10 κιλάκια παραπάνω από τα φυσικά του, δεν θεωρείται παχύσαρκος. Να είμαστε σαφεί σε αυτό, διότι ε, έχει γίνει χαμό με παλικαράγια και κοπελίτσε, τα οποία επειδή πήραν 5 κιλά, λένε Α, είμαι υπέρβαρο, είμαι, είμαι παχύσαρκο κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Για να κρίνουμε αν ένα άνθρωπο είναι παχύσαρκο, υπέρβαρος ή δεν ξέρω τι άλλο, στην ιατρική και τα παραϊατρικά επαγγελμάτα, έτσι πολύ χοντρικά, χρησιμοποιούμε έναν δείκτη. Το δείκτη σώματο. Όπω λέμε το BMI στα αγγλικά το οποίο βγαίνει αν διαρέσουμε τα κιλά μας για το τετράγωνο του ύψους μας σε μέτρα. Ένα BMI το οποίο είναι μέχρι 22, 23, 25 κάπου εκεί δεν είναι παθολογικό, δεν υποδηλώνει άνθρωπο παχύσαρκο. Λοιπόν, είμαστε σαφείς σε αυτό και έληξε. Από εκεί και πέρα τώρα. Τα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα είναι αυτά τα οποία πάσουν όπως λέμε από νοσογόνο παχυσαρκία. Δηλαδή είναι παχύσαρκα σε τέτοιο βαθμό που η παχυσαρκία πλέον καταντάει αρρώστια και τους προκαλεί προβλήματα. Για να βάλουμε τη διάγνωση ότι κάποιος έχει νοσογόνο παχυσαρκία πρέπει να ισχύουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχει ένα τεράστιο BMI της τάξης του 40-42 δηλαδή μιλάμε για πολύ υπέρβαρα άτομα και δεύτερον, η παχυσαρκία τεκμηριωμένα να του προκαλεί προβλήματα σε διάφορα συστήματα του οργανισμού του. Ή στην καρδιά, επειδή αναγκάζεται να κάνει περισσότερο έργο, ή στους, ε, στο σκελετό, ας πούμε, και στα οστά και τους μύες επειδή αναγκάζονται να ε, κουβαλήσουν πολύ περισσότερο βάρος, να το πω έτσι λαϊκά, ε, ή στους διάφορους εντοκρινείς αδένες του σώματος, σε κλπ, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το μεταβολισμό του ασθενού. Ή στα αγγεία του ασθενούς επειδή λόγω της επαχισαρκίας από τη χολυστερίνη σχηματίζονται αθυρωματικές πλάγκες και έχει φράγματα και τέτοια προβλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σε αυτούς τους ασθενείς τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα η πρώτη κίνηση που πρέπει να εφαρμοστεί είναι ο άνθρωπος να προσπαθήσει να χάσει κιλά μόνος του. Θα πρέπει να δει έναν καλό διατροφολόγο να του βγάλει ένα καλό πρόγραμμα διαιτητική αγωγή, μια σωστή δίαιτα ε, ολοκληρωμένη με την οποία και θερμίδε να χάνει, αλλά και να παίρνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να ζει. Ε, να κάνει άσκηση στο βαθμό που του επιτρέπει η φυσική του κατάσταση και οι συνθήκε. Και το σημαντικότερο από όλα, για να δουλέψει αυτή η θεραπεία, πρέπει ο ασθενή να είναι αφοσιωμένο και να την ακολουθεί κατά γράμμα. Εάν δεν συνεργάζεται με τι οδηγίε του διατροφολόγου και του γιατρού του, δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Και πρέπει να προσπαθήσει να ακολουθεί αυτέ τι οδηγίε για κάνα δύο χρόνια, για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να δούμε αν αποδίδουμε. Αυτή είναι η καλύτερη, θελα... η καλύτερη θεραπεία τη νοσογόνου παχυσαρκίας. Να χάσει ο ασθενή κιλά μόνο του. Είναι η καλύτερη από όλε τις θεραπείες διότι δεν προποθέτει επέμβαση χειρουργική, διότι είναι ο φυσικό τρόπο να χάνει κιλά, και διότι πέραν όλων των υπολείπων ενισχύει και την αυτοπεποίθηση του ασθενού, ο οποίο διαπιστώνει ότι έχει την πυγμή και τη δύναμη να φτιάξει τον εαυτό του, να φτιάξει την εικόνα του και το σώμα του. Και αυτό του δίνει περισσότερη ισχύ, ούτω ώστε, εάν παρελπίδα πάρει κάποια κιλά στο μέλλον, να μπορέσει να τα ξαναχάσει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι ασθενεί οι οποίοι είτε επειδή δεν μπορούν να συνεργαστούν, είτε επειδή έχουν προχωρήσει πολύ στην ασθένειά του, με συντηρητική αγωγή δεν μπορούν να χάσουν τα κιλά. Σε αυτού αναγκαστικά πρέπει να γίνει κάποια επέμβαση χειρουργική, με την οποία μπορούμε να του βοηθήσουμε με το πρόβλημά του. Αλλά μόνο σε ασθενεί οι οποίοι έχουν νοσογόνο παχυσαρκία. Το τονίζω αυτό μόνο σε ασθενεί οι οποίοι έχουν νοσογόνο παχυσαρκία. Αυτέ οι επεμβάσει γίνονται σε όποιον και όποιον γιατί θέλει να χάσει κιλά. Πρέπει να απειλείται η υγεία και η ζωή του σε αυτά τα παραπάνεσια κιλά. Λοιπόν, τώρα, η επεμβάσει αυτές είναι κυρίως δύο τύπων. Ε, είναι οι περιοριστικές και οι παρακαμπτήριες. Στην πρώτη κατηγορία, περιορίζουμε ε, ουσιαστικά τον χώρο που έχει διαθέσιμο για φαγητό στο στομάχι του άρρωστος. Όποτε ξεκινάει να τρώει, γεμίζει πιο γρήγορα το στομάχι του και σταματάει να τρώει. Και με αυτόν τον τρόπο χάνει κιλά. Παλιότερα υπήρχε η μέθοδο με το μπαλόνι, το ενδογαστρικό. Δηλαδή, βάζαμε ένα μπαλόνι μέσα στο στομάχι του ασθενούς, το φουσκώναμε και αυτό έπιανε χώρο, οπότε το στομάχι του άρρωστο γέμιζε γρηγορότερα κατά τη σύνθεση. Πιο πρόσφατα, δημιουργήθηκε έτσι σύχθη η η μέθοδο του γαστρικού δακτυλίου, όπου περνάμε ένα δαχτυλίδι γύρω από το στομάχι και με αυτόν τον τρόπο το χωρίζουμε στα δύο. Και όταν ξεκινά ένα τρώι το πάνω κομμάτι από το δαχτυλίδι, που είναι και το μικρό, γεμίζει πιο γρήγορα και πάλι σταματάει να τρώει. Αυτέ οι μέθοδοι, βεβαίω, είχαν τα προβλήματά του. Ε, δηλαδή, μπορεί να δημιουργεί το κάποια ε, αιμορραγία, να είχαμε ρήξη του στομάχου, ε, να δημιουργούνται συμφίσει, να πονούσε ο ασθενή, οτιδήποτε, και πολλέ φορέ σε τέτοιου ασθενεί αναγκαζόμαστε να κάνουμε εκ νέου χειρουργείο και να αφαιρέσουμε ε, το δακτύλιο η το μπαλονι προκειμενου να απαλλαχθει ο απο το καινουργιο προβλημα υγεια που απεκτησε υπαρχουν νεοτερε επεμβασει περιοριστικου τυπου καθαρα χειρουργικε παραδειγμα τετοιε ειναι η επιμίκη γαστρεκτομη οι οποίε γίνονται και καθαρά πλέον. Στην επιμήκυνη αστροκτονία, α πούμε για παράδειγμα, τι κάνουμε. Μπαίνουμε μέσα στην κοιλιά του αρρώστου και όπω είναι το στομάχι του ένα σάκο, ο οποίο από πάνω συνδέεται με τον ισοφάγο και από κάτω με το 12 δάκτυλο. εμείς Εμεί τι κάνουμε. Πάμε και κόβουμε επιμήκω ένα κομμάτι από το στομάχι και το υπόλοιπο στομάχι που περισσεύει είναι ένα σωλήνα, αντί για σάκο ουσιαστικά. Και πάλι ελαττώνεται το μέγεθο λοιπόν, που μπορεί να χωρέσει το στομάχι από φαγητό, και ο ασθενή τρώει λιγότερο και χάνει κιλά. Το κακό με τι περιοριστικού ούτε που επεμβάσει ποιο είναι ότι ο ασθενή, εάν δεν συνεργάζεται, μπορεί πολύ εύκολα να τι ξεγελάσει και να συνεχίσει να παίρνει βάρο. Πώ το καταφέρνει αυτό. Από τη στιγμή που έχει λιγότερο χώρο στο στο του για φαγητό, θα φάει λιγότερο, αλλά θα φάει περισσότερε φορέ. Θα φάει δύο-τρία κλουράκια τώρα, μετά από δύο ώρε, ξανά δύο-τρία κλουράκια. Μετά από καμιά ώρα, θα φάει μισό κομμάτι τουρτα. Και πάει Επίση, κάποιοι αυτού του ασθενεί. Ε, κάνουν το άλλο που καταφεύγουν σε υγρέ στροφέ, ε, μίλκο, ζαχαρούχα, γάλατα και τέτοια, και το αποτέλεσμα είναι να παίρνουν θερμίδε κανονικά, διότι όλα αυτά τα φαγητά περνάνε από το στομάχι, συνεχίζουν στο έντερο και εκεί απορροφώνται. Άρα λοιπόν αυτέ οι επεμβάσει είναι πιο αθώε σε σχέση με τι άλλε που θα έχουμε παρακάτω, αλλά ε, δεν ε, είναι εγγυημένη η αποτελεσματικότητά του, και πάλι πρέπει ο ασθενή να μπορεί να συνεργαστεί, και πρέπει ο γιατρό να είναι από να τον κυνηγάει συνέχεια, να τρέφεται με σωστό τρόπο κτλ. Δεύτερη κατηγορία επεμβάσεων, είπαμε, είναι οι παρακαμπτήριες. Σε αυτές δεν περιορίζουμε τον χώρο που είναι διαθέσιμος μέσα στο στομάχι του ασθενούς, όπως κάνουμε σε περιοριστικού τύπου, αλλά ανεβάζουμε μια εντερική έλικα από το έντερο του ασθενούς πάνω, δίπλα στο στομάχι, και τηράβουμε στο στομάχι. Με λίγα λόγια, παρακάμπτουμε το κομμάτι του εντερου από το στομάχι φυσιολογικά, όπως φεύγει, μέχρι αυτή την έλικα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το κομμάτι που παρακάμψαμε δεν απορροφά θρεπτικά συστατικά. Άρα λοιπόν όσο και να φάει ο άρρωστο, επειδή του στερήσαμε την ικανότητα να απορροφά το 100% των πρώτων κιλών και των θρεπτικών συστατικών που περιέχει η τροφή που έφαγε, αναγκαστικά θα χάσει κιλά, αναγκάζεται να χάσει κιλά. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι ε, όσο και να μην συνεργάζεται ο ασθενής θα τον βοηθήσει με το πρόβλημά του, θα ελαττωθούν τα κιλά του. Βεβαίω, ε, έχει το μειονέκτημα ότι ε, είναι όπω λέμε ακροτηριαστικού τύπου. Αυτέ οι επεμβάσει θεωρούνται ακροτηριαστικέ γιατί διότι δεν μπορεί να τι αναστρέψει, όπω δεν μπορεί να αναστρέψει και την επιμήκη και την εξάλλου, αλλά ε, δεν είναι απλώς ότι του μεταβάλλει τι μηχανικέ ιδιότητε της πέψης, Του στερείς κομμάτι τη ικανότητά του για πέψη, γιατί του αφαιρείς ένα κομμάτι εντέρου όχι από το σώμα του, αλλά το αφαιρεί από τη λειτουργία. Και αυτέ οι επεμβάσει, καλώ ή κακώς, θεωρούνται α πούμε λίγο πιο σοβαρέ. Από θέμα διατήρηση τη αρχική ισορροπία του οργανισμού, αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο αποτελεσματικέ. Είναι ασφαλεί για τη ζωή, έχουν βεβαίω τι δικέ του ανεθυμτέρε ενέργεια και επιπλοκές που δεν είναι του παρόντο ε, να τι συζητήσουμε. Η βαριατρική χειρουργική, εξελίσσεται βεβαίω συνέχεια, διότι έτσι λέγεται αυτό ο κλάδο χειρουργική βαριατρική χειρουργική. Ε, σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, εισάγονται νέε μέθοδοι, έτσι βελτιώνονται οι παλιέ. Ε, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, πιο αποτελεσματικέ τεχνικέ, λιγότερο επιθετικέ για τον άρρωστο. Αλλά παρόλα αυτά αυτό το οποίο θέλω να καταλάβουμε όλοι είναι ότι όλες αυτές οι επεμβάσεις είναι χειρουργία. Προϋποθέτω μαχαίρι. Και κάθε χειρουργείο από το πιο απλό και πιο ρουτίνα, πιο καθημερινό μέχρι το πιο δύσκολο και εξεζητημένο είναι επεμβατική πράξη. Και κάθε επεμβατική πράξη έχει από τη φύση τη. Κάποιον στάνταρ κίνδυνο και επιπλοκέ. Είναι λιγότερη αυτή η κίνδυνη σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι υπαρκτή. Και δεν αξίζει ένα άνθρωπο ο οποίο έχει 15-20 κιλά παραπάνω και βαριέται να πάρει τον κόλλο του από την καρέκλα και να περπατήσει λίγο ή θέλει να τρώει 5 σακούλες φουντούνια την ημέρα, να φάει μαχαίρια να χάσει αυτά τα 10-15 κιλά. Πραγματικά, όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα κιλών, μην σα νοιάζει, μην το παίρνετε κατάκαρδα, δεν ε, σα μειώνει σαν προσωπικότητε, αν θέλετε να φτιάξετε την εμφάνισή σα, μπορείτε να το κάνετε μια χαρά. Βρείτε ένα διατροφολόγο, εάν έχετε σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα μόνοι σα. Καθίστε μαζί, κουβεντιάστε το. Βρείτε έναν ψυχολόγο, εάν το χρειάζεστε. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό. Συζητήστε το μαζί του και θα δείτε ότι πολύ καλά, οι περισσότεροι από εσά μπορείτε να κάσετε και να χάσετε αυτά τα παραπανήσια κιλά. Αν τώρα κάποιο άνθρωπο, όπω είπαμε και στην αρχή, έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκία, έχει δεκάδε κιλά παραπάνω σε βαθμό που πλέον αρχίζει και παθαίνει βλάβη η υγεία του, εκεί πέρα πλέον θα χρειαστεί. Η βοήθεια του γιατρού ενδεχομένω και του χειρουργού. Αλλά αυτά είναι μεμονωμένε περιπτώσει και ακραίε περιπτώσει. Δεν είναι για τον πολίτο πληθυσμό. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει το κάθε κοριτσάκι το οποίο θέλει να χάσει κιλά και να κουβεντιάζει κρυφά του γονεί του με τον οποιοδήποτε γιατρό για το αν θα πρέπει να βάλει δαχτυλίδι στο στομάχι όχι. Αυτά είναι βλακίε. Λοιπόν, ε, αυτά είχα να πω για το θέμα. Φυσικά για ό,τι απορίε, ερωτήσει και σχόλια είμαι ανοιχτό ε, ε, στην επικοινωνία σα. Ε, πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο έτσι είναι πολύ της μόδας, ταιριάζει το σύγχρονο έτσι lifestyle, να χάνουμε κιλά, να είμαστε αδύνατοι και τα, και, τα και τελικά μου φαίνεται ότι δίνουμε περισσότερο νόημα στην εικόνα και όχι στην ουσία. Λοιπόν, για σήμερα το πρόγραμμα προβλέπει Iron Man στο cinema και μάλιστα έχω ήδη αργήσει γράφω στην εκπομπή ε, Ο Iron Man είναι από τι αγαπημένε μου μορφές των κόμικ ανέκαθεν μου άρεσε σαν ήρωας και από ό,τι ακούω από γνωστού και διάφορα reviews που διαβάζω και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό η ταινία τα σπάει, σπέρνει και μετά από πολύ καιρό έτσι δηλαδή πηγαίνω σινεμά νομίζω ότι θα μου αρέσει θα γράψω ένα review κάποια στιγμή στο blog ή σήμερα ή μία από αυτές τις μέρες, πηγαίνουμε πολλές προσδοκίες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θα κάνω περισσότερη κουβέντα για την ταινία αυτή τη στιγμή. Τα αφήνω για το γραπτό, διότι έχω ήδη καθυστερήσει και θα φάω ξύλο. Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση και τα υπόλοιπα γραπτά από το νηστερή. 30 λεπτά εκπομπής βλέπω εδώ πέρα, με τι ε, δύο ε, μουσικέ που βάλαμε και χωρί τα Jingles. Θα κάτσω να κάνω το mixing αργότερα, διότι πρέπει να κατέβω τώρα. Και κάποια στιγμή προ το βράδυ θα ανέβει και το επεισόδιο στον αέρα. Ε, πολύ μου άρεσε που τα είπαμε. Το 20 επεισόδιο νομίζω ότι ήταν καλό από θέμα περιεχομένου. Ε, πιστεύω να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε μέσα στον Μάιο. Δίνω σε τρει εβδομάδε περίπου παιδιατρική, που είναι από τα δυσκολότερα μαθήματα τη σχολή, και πρέπει οπωσδήποτε να περαστεί. Αλλά θα καταβάλω μια καλή προσπάθεια να βγει άλλη μια εκπομπή μέχρι ε, τα τέλη Μαου, να μην μείνουμε έτσι. Λοιπόν, για την ώρα σας αφήνω με ένα τελευταίο για σήμερα από τους Mobile Montreal Calling ε, από εμένα το σπίρο Φλιάρ μας Μαρούνι να είστε καλά, να περνάτε καλά εύχομαι υγεία και απολαύστε τον καιρό ο οποίο όσο πάει και φτιάχνει. Τα λέμε την επόμενη φορά. Για χαρά, καλό απόγευμα.